Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα τη χώρα και το Σύνταγμα τη Ελλάδα. Παραποιεί. <Κι> και βέβαια με αυτό που έκανε ο κύριο Τσίπρας, παραποιεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα τη χώρα και το Σύνταγμα τη Ελλάδα. Το οποίο μόνο εμεί μπορούμε να το παραποιούμε και κανένα άλλο. Διαμαρτύρεται με το δίκαιο του Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι χθεσινή δήλωση αυτή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τι τέσσερι μονάδε διαφορά πήγε χθε ο Αλέξης, Τα ακούγαμε εδώ στον πρόεδρο τη Δημοκρατία και ζήτησε εκλογέ. Λογικό, λογικότατο, διότι δεν μπορεί να κυβερνάει κάποιο ένα σχήμα το οποίο έχει χάσει 11-11,5 μονάδε. Και ο πρώτο να είναι στην απέξω και να παρακολουθεί. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο, ω συνταγματολόγο και κυρίω ω σόφρον πολιτικός, αγαπημένο όλου του ελληνικού λαού, για πάρα πολλού λόγου, βγήκε χθε και είπε, έβαλε κατά του ΣΥΡΙΖΑ και είπε αυτά που είπε. Στι ευρωεκλογέ του 2009 όμω, το 2009, στι προηγούμενε ευρωεκλογέ, όταν το Πασόκ είχε προηγηθεί τέσσερι μονάδε και τότε είχε πάρει 36,64% και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε με Κώστα Καραμαλή είχε πάρει 32,29% τέσσερις μονάδες διαφορά μπροστά του Πασόκ, είχε βγει ο Ευάγγελος Βενιζέλος την επόμενη μέρα, σαν χτες δηλαδή που πήγε ο Τσίπρα στο Μαξίμου, λάθος, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δίπλα δηλαδή, είχε βγει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και είχε πει. Ε, πρόκειται για μια μεγάλη και καθαρή νίκη του Πασόκ, όπως και αν διαβάσει κανείς τα αριθμητικά δεδομένα. Πρόκειται για μια νίκη που αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Πασόκ. Στι βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για μια συντριπτική ήττα της νέας δημοκρατίας που βλέπει την εκλογική της βάση να αποσαρθρώνεται. Σε μεγάλο βαθμό την βλέπει να εξατμίζεται. Είχε κάνει αυτή τη διαπίστωση, σωστά ήταν όλα αυτά και αμέσως μετά ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε μιλήσει για δυσαρμονία. Δυσαρμονία, για δυσαρμονία μίλησε χθε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας και έπεσε να τον φάνε και ο Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι, διότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια, έχει βγει η κυβέρνηση, υπάρχει δεδηλωμένη, έχει ψηφίσει ο κόσμος και όλα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε τι είχε πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σαν χτες το 2009, να σας κάνω τον πρόλογο, ακριβώς ό,τι είπε ο Αλέξη Τσίπρας χτες θέμα εκλογών Θέτη θέμα εκλογών το Πασόκ Ζήτημα εκλογών τίθεται εκ των πραγμάτων Το Πασόκ είχε ζητήσει την διεξαγωγή εκλογών Πολύ πριν τις ευρωεκλογές Είχε ζητήσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή Ευρωεκλογών και εθνικών βουλευτικών εκλογών Είναι προφανές Ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική νοημοποίηση που απαιτείται, προκειμένου να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση. Μια κρίση διεθνή, αλλά και μια κρίση εθνική που προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της. Υπάρχει πρόβλημα δυσαρμονίας. Υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικής δυσαρμονίας μεταξύ της οριακής κοινοβουλευτική πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων στο εκλογικό σώμα. Τότε λοιπόν με τέσσερι μονάδε διαφορά, το Πασόκα από τη Νέα Δημοκρατία υπήρχε πρόβλημα δυσαρμονία και δεν είχε την νομιμοποίηση κυβέρνηση. Χτε με τέσσερι μονάδε διαφορά και με πτώση των δύο βασικών ε, κυβερνητικών συνεργατών, 11 μονάδων, δεν υπάρχει πρόβλημα δυσαρμονία σε καμία περίπτωση. Και όποιο τολμήσει να θέσει θέμα δυσαρμονία, πέφτουν επάνω του όλοι αυτοί και οι παπαγάλοι του να φάνε οποιονδήποτε θέση θέμα. Οι καραγκιόζηδε. Του παρακολουθούμε. Ο Καραγκιό ο ίδιο ήταν πολύ λίγο για να μπορέσει να περιγράψει και να κυκλώσει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί εκτό των άλλων έχουν αρχίσει και θέτουν και θέμα του πόνου των 50 εδρών. Τόσα χρόνια, δεκαετίε, όταν το απολάμβανε το Πασόκη Νέα Δημοκρατία, ήταν όλα μια χαρά και αυτή την παρανομία, σε εισαγωγικά πολιτική παρανομία, την δεχόμαστε όλοι. Τώρα που μάλλον θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να, το, να δεχθεί αυτό το ευεργέτημα, δεν είναι σωστό και πρέπει να αρχίσουν οι αλλαγέ. Πανικός. είναι και πολύ λίγοι εκτός όλων των υπολείπων να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα γιατί δεν έχουν στο νου τους τις κάλπες και ό,τι κάνουν δεν το κάνουν για την κάλπη όπω λέει ο Σήμος και Δικόγλου Ήδη ο Πρωθυπουργό, για παράδειγμα είχε προαναγγείλει αλλαγές στο φορολογικό σύστημα διαφορετική αντιμετώπιση φοροφυγά από εκείνον που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του όλα αυτά και τα, δεν είχε αυτό... την απήχηση και δεν είχε την ανάλογη απήχηση στην κάλπη όμως μα δε, δεν το κάναμε για να έχει την απήχηση στην κάλπη το μήνυμά σα το έλαβα Βασάρι, στώνη, στωνά, και... να πες μα πάμε στα διάλαση μα πες. Μα δε, δεν το κάναμε για να έχει την απήχηση στην κάλπη. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Το ξέρουμε όλοι. Του έχουμε ζήσει. Αλλήλω να του ξέρουμε γνωστοί είμαστε. Δεν είναι και άγνωστοί Μα του έχουμε επιλέξει πάρα πολλέ φορέ. Όχι η πλειοψηφία, η μειοψηφία. Αλλά αυτό είναι αρκετό για να κυβερνήσουν με διάφορα τερτύπια και κουρελιάζοντα το Σύνταγμα για το οποίο κράζουν το ΣΥΡΙΖΑ όταν επικαλείται διατάξεις του Συντάγματο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σκηνικό. Έτσι θα πάμε μέχρι τι επόμενε εκλογέ. τα Χριστούγεννα, νωρίτερα από ό,τι λένε όλοι γιατί έγινε αυτό για να βγάλουμε ένα καλοκαίρι όσο γίνεται πιο ήρωμα και με τον τουρισμό να έρχεται όπως έρχεται και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα λογαριάσουμε και θα λογαριαστούμε το φθινόπωρο αν φτάσουμε και μέχρι εκεί γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει ήταν χθες το πάνελ του Μέγκα στα παράθυρα ο τη μία και ο Σκουρλέτης από την άλλη ναι. Θα ήθελα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 Όχι αποθέση παρατηρητή Σκάφες σας λέμε. Όχι Δεν σας υποταγής. λέμε να αναλάβετε καμία ευθύνη Ξέβουες να σας και είναι σα να λέμε νερό να και φωτιά, κύριε τα κύριε κύριε κύριε να μάθετε πώ γίνονται κύριε τα κύριε πράγματα κύριε στην κύριε Ευρώπη. Παρακαλώ, όχι τα στραβά μα. Λίξτε τα κύριε στραβά κύριε σας κύριε να μάθετε κύριε πώς κύριε γίνονται κύριε τα κύριε πράγματα κύριε στην Ευρώπη. Κύριε Σκουλέ. παρακαλώ, έχετε τα στραβά πας. Να πέσει, μα πάμε στα διάλειά, να σιγάσουμε. Ταυτόχρονη σύνδεση με τον κύριο Σίμο Κεδί, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η αρχή τη συζήτηση. Τα στραβά ακολούθησαν μετά ο Κεδίκοβλου, και αυτό έχει χάσει την ψυχραιμία του. Συνήθω δεν μιλάει έτσι. Λέει τα υπόλοιπα, τα κλεισέ αυτά που οι μονταζιέρε έχουν αποφασίσει να βγάλουν και να διαδώσουν σε ημερήσια βάση, αλλά έτσι σκληρά ποτέ δεν μιλούσε. Δεν έχει σημασία. Λεπτομέρεια είναι αυτό. Ήταν και ο Σκουρλέτη εκεί, ο πάνω Σκουρλέτη, στο Μέγκα. Πήγε χτε στο παράθυρο μετά από καιρό και συνειδητοποίησαμε και θυμηθήκαμε πριν ένα μήνα όταν είχε εμφανιστεί ο Πάνος Κουρλέτης στο Sky στη ΣΥΑΚΟ ΣΧΟΝΗ, πώς είχε καταγγείλει τότε το Μέγκα με χαρακτηρισμούς βαρύς, όπως λέμε, για την στάση, την συνολική του Μέγκα απέναντι στα μνημόνια και κυρίως στην υποταγή του λαού. Άρα, δεν ξέρω και, είδα, η... και είδα πραγματικά ένα συνέβησε, εμετικό παραλήρημα από το Μέγκα, και δεν αναφέρω τυχαίως το Μέγκα, γιατί το Μέγκα ήταν ο μοναδικό συστημικός Σύμαχο αυτή τη κυβέρνηση, γιατί το μέγκα ήταν ο μοναδικό συστημικό, ο μοναδικό συστημικό σύμαχο αυτή τη κυβέρνηση σε αυτό το ανοσιούργημα το οποίο διαπράτει τα τελευταία ε, χρόνια σβάρο του ελληνικού λαού. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τα συστημικά μέσα να αποτελούν πράγματι τον μοναδικό σύμαχο σε μια κυβέρνηση που έχει ξεπουλήσει τα πάντα, σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει την κοινωνία. Και... Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμο. <Τι> πέσμα πάμε στα διάλαση χάσουμε Ταυτόχρονη σύνδεση με τον κύριο Σίμμα και Δίκογλου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Στον εμετικό, συστημικό όπως θα έλεγε κύριο Σκουρλέτη στο Μέγκα δεν είπαμε σκουβέντα χθες που ήταν ενώ ο Παπαδημούλης πήγε στη Χούκλη τη στάχωσε λίγο για τα ρεπορτάζ της Παρασκευής και του Θα το ακούσουμε στην. Πορεία είναι ωραίε οι διαπιστώσεις για τα μέσα της διαπλοκής και πώς αυτά συμπεριφέρονται. Είναι πολύ ωραίο να τα ακούς από πολιτικούς και μάλιστα από πολιτικούς που θέλουν να θεωρούνται διαφορετικοί και από κόμματα που θεωρούνται διαφορετικά, αλλά έχει μια αξία όταν πηγαίνει εκεί να το επισημαίνεις αν πα, αν αποφασίσεις να πα, να επισημαίνεις όλη αυτή τη δυσαρμονία τη άποψής σου με την άποψη του καναλιού για να, είσαι, να τηρήσεις τα στοιχειώδη της αξιοπρέπειας. Οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία είναι γενναίοι. Δεν το λέμε εμεί αυτό, το λέει ο Άδεμι. Εγώ θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλου όσου ψήφισαν χθε τη Νέα Δημοκρατία. Του θεωρώ το πολύ γενναίου. <Τι> Και να σου πω γιατί. Διότι αν κάτσω να σκεφτώ όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει αυτά τα δύο χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά θα καταλάβα ένα πάρα πολύ καλά κάποιον ψηφοφόρο μου θα μου λέγε Αδελφέ, δεν μπορεί να σα ξάλει πίσω από αυτά που σου κάνει. Συγνώρε, σιγνώρε, φίλατε υποσπίτα κοινωνικά. Να πες μα πάμε στα δυο, να σηκάσουμε. Να δεις που καθότυπα θα μα πουν και... Να δεις που καθότυπα θα μα πουν και... Χαζους. Για του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία, το τραγουδάκι το είπα αμέσω μετά, επειδή υπήρχε αυτό το κέφι και επειδή νίκησαν και αυτοί. Αν ακούσει κανεί δηλώσει σαμαρά και κάποιων υπουργών που βιώνουν από το πρωί στα κανάλια, δεν έχουν πει ότι χάσανε. Έχουν νικήσει η Νέα Δημοκρατία, παραμένει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει πάρει το μήνυμα και συνεχίζει να καλπάζει προ την νίκη. Να μεγαλώσει δηλαδή τα ποσοστά τη διαφορά προφανώ, γιατί τα μόνα ποσοστά που θα μεγαλώσουν είναι η διαφορά. Ήταν και ο Ψαριανός στα πάνελ προχθές να αναλύσει τα της Δημάρ την επιτυχία της Δημοκρατικής Αριστεράς και του Φώτη Κουβέλη και μόλις είδε το 1,5 το 1,20 το 1,20 του ήρθε συγκοπή Για μένα θα ήταν έκπληξη οτιοδήποτε αποτέλεσμα κάτω από το 3 <ΣΣ> αλλά αυτό το 1,3 με συγκρονίες. Δηλαδή το 1,5 Δεν μπορώ να συνεχίσω καμία συζήτηση γι' αυτό σας παρακαλώ να αποδεσμήσω Εντάξει, σεβαστώ, σεβαστώ Σεβαστό, βαστό πήγε να φύγει αλλά κοντοστάθηκε, όπως λέμε και ρώτησε τον Ηλία Νικολακόπουλο επειδή δεν πίστευε αυτό που έβλεπε αν όντω θα είναι 1,5 ή 1,20 Από υπάρχει ότι υπάρχει αυτό να είναι αληθές να είναι τόσο πραγματικά 1,5 Εγώ να σας Ωραία. αφήσω, έτσι Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι τώρα Σας παρακαλώ <χει> να πες, πάμε στα διάλαση, χάσουμε. Το μήνυμά σα το έλαβα. Η Δημοκρατική Αριστερά εμφανίζεται ως το δημοφιλέστερο κόμμα με 37% και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσμα της Δημοκρατικής Αριστεράς προοδευτικής συνεργασία θα είναι πολύ μεγαλύτερο Από τι δημοσκοπικέ καταγραφέ. Εδώ επίση, αυτή η δήλωση του Κουβέλ είναι πριν μια εβδομάδα ακριβώ. Την είχαμε παίξει με το γιατρέ βοήθεια, ότι βλέπαμε ότι δεν έχει κάποιο ρεύμα και επικαλείται ο κοφοφό τη Κουβέλη στι δημοσκοπήσει που δείχναν τη συμπάθεια του κόσμου προ την Δημοκρατική Αριστερά. Στο 37,5% πήρε 1,24%. Κανεί δεν είχε προβλέψει τέτοια πτώση. Θα μου πείτε τι από όλα τα υπόλοιπα που έλεγαν οι δημοσκοπήσει είχαν προβλέψει. Τι τέσσερι μονάδε που μέχρι πριν 10 μέρε παρουσίαζαν το ΣΥΡΙΖΑ μια μισή μονάδα στην καλύτερη να έχει ανέβει και μέχρι πριν ένα μήνα ήταν μια μονάδα πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία δεν είχαν πιάσει ούτε περιφερειάρχους ούτε δημάρχους, δεν είχαν πιάσει και όλα αυτά τα πολύ ωραία, την Χρυσή Αυγή την έδιναν φουσκωμένη πάνω από 10 στα υπόλοιπα περίπου ήτανε Κοντά δεν είχαν πιάσει και το ποτάμι, το οποίο ποτάμι, γιατί είπε ο Σταύρος Σταδωράκης ότι ξεκίνησαμε από το 0 και φτάσαμε στο 6. Από το 15% ξεκίνησε το ποτάμι με την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε και φτάσαν τελικά στο 6. Στα υπόγεια λοιπόν η Δημάρ, εκεί ακριβώς όπου κατοικεί και ο Δήμαρχος Στυλίδας απόστολο Γκλέτσος. Καταρχήν ξεκινάμε ότι εμείς θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και το κόμμα των ευκαιριών ή ίσως... Έτσι το λέω αστευόμενος, το κόμμα των πλουσίων. Εμείς θα αγκαλιάσουμε πρώτα τους πλούσιους, γιατί από τους φτωχού, Αν απευθυνθεί στους τους στοχούς, σε αυτούς που φτώχυναν τους νεοπτωχούς, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Να τους φορολογίζεις κι άλλο, όχι. Να τους πάρεις αγκαλιά να κλέμε όλοι μαζί στο υπόγειο που μένω, δεν, δεν θα βγάλει τίποτα. Σε υπόγειο μένεις. Ναι, σε υπόγειο μένω. Λόγω της, της Βεβαίω. Τώρα, είναι μια παρένθεση που την ανοίγω, διότι είναι μια εξομολόγηση προσωπική που είναι εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο. Μένω στο άνθρωπος... υπόγειο τη μητέρα μου, στο πατρικό μου σπίτι. Mm -hmm. Γιατί δεν ήθελα να πληρώνει νίκαιο, γιατί έχω την κόρη μου με διατροφέ και με σχολεία και το ένα και το άλλο. Και ήθελα να. Ήθελα... Δεν θα, θα σταματούσα το παιδί από το ιδιωτικό σχολείο, ήθελα να, να, σταμα... να πάω εγώ στο υπόγειο. Λοιπόν, και έγινε αυτό. Μάλιστα. Τέλο πάντων, μια μικρή παρένθεση ναι. δεν αφορά κανέναν. Ένα φορά κανένα, το έχει ακούσει όλη η Ελλάδα και το συζητάμε μένει στο υπόγειο, όταν τα ακούς ταράζεις λες τι υπόγειο, βάζει ο νου σου διάφορο μετά μαθαίνει δεύτερον ότι είναι στο πατρικό άρα είναι γνωστό υπόγειο και τρίτον δεν ξέρει κανείς πως είναι το υπόγειο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια που είναι πολύ λουξ και γενικώ τα υπόγεια έχουν και μια... Ομορφιά εξαρτάται βέβαια το υπόγειο που είναι υπόγειο, πόσο υπόγειο είναι, πού βλέπει και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά με τον Δήμαρχο Στυλίδα για να τα βλέπετε εσεί, που είναι ένα πολιτικό επίση. Γιατί αν δεν πουλήσει και λίγο φτώχεια καταραμένη, δεν προχωράς σε αυτή τη ζωή. Ο κόσμο το έχει μια ανάγκη. Έτσι εκτίμησε και τη Χρυσή Αυγή, ήταν καθαρή και δεν ήταν κλέφτε, σε αντίθεση με του κλέφτε. Έτσι λοιπόν τώρα έρχεται το νέο κόμμα Ιταλία, με πρόεδρο, μάλλον. Τον Απόστολο Γκλέτσο που μένει σε υπόγειο, έτσι εκτίμησε όσο εκτίμησε το Σταύρο Θαδωράκη, που με μηδέν έσοδα και χωρί κανένα χρηματοδότη φτάσανε στο 6%. Όπω έλεγε ο ίδιο. εγγύσει για να πάει κάποιο μπροστά να δηλώσει, να δηλώσει ότι είναι καθαρό και ότι δεν έχει χρηματοδότη. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο Έλληνα ψηφοφόρο, μόνο να το ακούει. Δεν ψάχνει παραπέρα αν ισχύει αυτό που λέει ο πολιτικό του. Και μόνο που το λέει, το δέχεται, το πιστεύει, το ψηφίζει είναι έτοιμο να κάνει και οτιδήποτε. Άλλο, αυτά βλέπει, αυτά ακούγεται ακουμάτω και ξέσπασε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το γυνάτι. Αυτό γιατί το, το, το πείσμα. Γι' αυτό πληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Α συνεχίζει να το πληρώνει. Να πέσουμε, πάμε στο δυο, να συγχάσουμε. Άμα κάνουμε ναι. τέτοια. Αλλά τελειώνουμε. Είναι λόγο τώρα για 300 καθαρίστριε να ξεσχόνται μια Ελλάδα ολόκληρη ή για τα τεώ 30 άτομα και όταν προλαβάζει 15.000. Δηλαδή αυτή είναι μια πολιτική εξωγήιμη. Πρέπει αυτά να αλλάξουν, κύριε Καμπουράκη. Τι θα πάω να πω εγώ στον κόσμο. Εγώ βγαίνω στον κόσμο. Εγώ βγαίνω. Εγώ πάω στο ΕΓΑΡΑ, στο ΠΕΙΣΤΕΡΙ, στο ΓΑΛΑΝΤΡΙ. Και δεν μπορώ να απολογούμε για τέτοιε βλακίε. Βέβαια και ο Στουρνάρα, άμα το ζεστάσει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν βγαίνει. Δεν πάει και ΕΓΑΡΑ, ο Στουρνάρα. Δεν πάει Δεν πάει στο ΕΓΑΡΑ. Δεν πάει στο ΕΓΑΡΑ. Δεν πάει στο Καβενείο. Δεν πάει Εγώ πάω. Δεν πάω. Ξύλο χρόνια. Γιατί, για βλακίε. Για βλακίες. Δεν σώσατε τη χώρα του στον καιρό, γι' αυτό δεν τρώτε το ξύλο. Δεν έχει ψηφίσει τα πάντα όπω έλεγε για να μην γίνουμε Κάιρο, Καμπούλ, Ουκρανία ανάλογα ποια χώρα έπαιζε στα κανάλια. Δεν είναι βλακίε όλα αυτά. Πρέπει κάποιο να του το πει ότι πρέπει να υπάρχει και ανταπόδοση. Έχει θυσιαστεί και ο ίδιο. Έχει περάσει πολλέ δύσκολε στιγμέ, διλήμματα και τώρα έρχεται η ανταπόδοση. Το ξύλο που λέει στο ΕΓάλλο, στα καφενεία και οπουδήποτε αλλού αυτό γιατί ο δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε αυτά τα καφενεία των Βρυξελών και τα υπόλοιπα από ό,τι λένε οι φήμες, μπορεί και να πάει εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πολύ ωραία και τον πανικό της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώνεται και διαπιστώνεται και πάντα μας εντυπωσιάζει το γεγονό ότι μπορούν να κρύψουν αυτό το πανικό δεν μπορούν να ελέγξουν τα, το θυμικό και τα συναισθήματά τους και αν δεν μπορεί να κάνει αυτό κάποιο, δεν μπορεί να κάνει και πολύ σοβαρότερα πράγματα έχουμε στο νου μας τη δήλωση Βενιζέλου που ακούσαμε νωρίτερα, ότι. Δεν πρέπει να θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θέμα δυσαρμονία, ενώ ο ίδιο το είχε θέσει με το γνωστό του τρόπο και την έπαρση που έχει πάντα στι προηγούμενε ευρωεκλογέ, όταν πάλι τέσσερι μονάδε ήταν μπροστά το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία. Θα το ακούσουμε στην πορεία, αφού σα θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο είναι το 211-200-8200 και απαντά ξέρετε ποιο. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto: παπάκυριαλφαμ.τζέρ και ο οποίο θέλει να στείλει σε εμέ γραφειρία, αλκενό το μηνυμά αποστολή στο 54%. 100. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο. Και με το μήνυμα που πήγε Αλλά μάλλον το θέλουν λίγο πιο έντονο Γι' αυτό και παρατείνουν τον αργό τους θάνατο Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις Ελληνίδες Έλληνες Το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο <Κι> <Κι> Το μήνυμά σας το έλαβα <Κι> Ελληνίδες Έλληνες Το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο Να πες, μα πάμε στα διάλα, σιγά χάσουμε Να πες, μα πάμε στα διάλα, σιγά χάσουμε Αμήν, αμα το λέτε Να πες, μα πάμε στα διάλες, σιγάσουμε. Στα τσακίδια. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο. Να πες, μα πάμε στα διάλες, σιγάσουμε. Αυτό, όντω, είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Το λέει με πολύ ωραίο τρόπο ο Γεράσιμο για κουμάτο, φρέσκο, φρέσκο, σήμερα το πρωί, διότι αγανάκτησε και αυτό. Δεν μπορεί με όλα αυτά που βλέπει, με όλα αυτά που κάνει και την ε, αναγνώριση που δεν έρχεται από τον ελληνικό λαό. Η Μαρία Χούκλι, χθε, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είχε καλεσμένο τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίο έθεσε το θέμα, αυτό για το οποίο έχει δεχτεί τόσο κράξιμο αντένα τι τελευταίε μέρε. Έχει μπει στην ίδια ράφη με το Μέγαν, όχι ότι δεν ήτανε. Απλά το έκανε τόσο άκομψα, τόσο ομά, τόσο χάλια και χιδέα, που κάποια στιγμή ξεσηκώθηκαν και οι πέτρε. Την εσχρή προπαγάνδα, κυρίω στα δελτία τη Παρασκευή, μια εκπομπή το βράδυ τη Πέμπτη πότε ήταν, τη Παρασκευή και του Σαββάτου, μια μέρα και ελάχιστε ώρε πριν ξεκινήσουν οι εκπομπέ. Αυτά τα έθεσε και ο Παπαδημούλης και η Μαρία Χούκλη κάπω προσπάθησε να τα μπαλώσει. Κύριε Χούκλη, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μια καθαρή νίκη στι ευρωεκλογέ mm. με μεγάλη διαφορά. Και όσα τρομερά και φοβερά προέβλεπε το Δελτίο του Αντένα το Σάββατο ότι θα γινόντουσαν σε μια τέτοια περίπτωση, δεν συνέβησαν. Το λέω γιατί σημειώνω ότι σήμερα η προσέγγιση του Δελτίου Είναι πολύ πιο ισορροπημένη από αυτή την κραυγαλαία μονομέρεια του Σαββάτου, που όπω ξέρετε προκάλεσε την έντονη αντίδραση όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη ΕΣΥΑ. Μου Τώρα, επιτρέπετε να πω κάτι, ασφαλώ. Ξέρετε, νομίζω ότι κανεί δεν πρέπει να κρίνεται από μια κακή ή άστοχη στιγμή. Νομίζω ότι ο Αντένα έχει δώσει μακρέ και καλέ εξετάσει. Τι πέρασε με επιτυχία και στην προεκλογική περίοδο, την παρούσα, και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένω, ίσω χρειάζεται να μην κρινόμαστε. Κάθε δικαίωμα έχετε και να είστε και αυστηροί αλλά μόνο από αυτήν τη στιγμή. Ε, το κρατώ αυτό που λέτε, σημειώνω όμως ότι το Σάββατο ιδίως πήρατε πολύ κάτω από τη βάση και χαίρομαι που το διαπιστώσατε. Δεν είναι κακή στιγμή, δεν είναι μοναδική κακή στιγμή και στις προηγούμενες εκλογές, πριν δύο χρόνια, πάλι, κανένα δύο μέρες πριν, τρεις μέρες νομίζω, και την τελευταία εβδομάδα ήταν μια εκπομπή που ίδια η Χούκλη είχε παρουσιάσει με το ενδεχόμενο και το τι θα συμβεί. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάμε στη Δραχμή, δεν είναι τόλμη ακριβώ έτσι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι πώ γίνονται αυτέ οι δουλειέ. Και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει τι εξυπηρετεί κάτι τέτοιο. Άρα δεν είναι μία στιγμή, είναι πάρα πολλέ στιγμέ και έτσι ακριβώ κρίνεται κάθε κανάλι και κυρίω κάθε δημοσιογράφο, ο οποίο ελπίζει ή πιστεύει ότι βρίσκεται σε ένα κανάλι ανεξορτήτω του τι λέει αυτό και νομίζω ότι μπορεί ο ίδιο κάνοντα την καριέρα του. Ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια, να περάσει αλόβητο χωρί να καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι ότι το βασικό δίλημα και ερώτημα είναι με ποιον είσαι και τι εξυπηρετεί εκεί ακριβώ που είσαι. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Είναι όλε οι στιγμέ και σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντάει και ο κόσμο ω τηλεθεατή αλλά κυρίω και οι δημοσιογράφοι ω παραγωγοί και εργαζόμενοι. Λαό κριτή των πάντων, μέρο Α.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 Μην φοβάστε τη μοναξιά. Έρχεται ο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη, φίλε, δεν φοβάται τίποτα. Το καλό βέβαια είναι ότι σάρωσε το ποτάμι. Ναι. Σάρωσε, σάρωσε. <συσχε> Έπιασε τόπο που βλέπω να την φάτσε το δωράκι σε κάθε κανάλι κάθε δύο ώρε. Όλα αυτά πιάσανε το. Το το τόπο. Είπε χτες. Τι ίδια άλλα. Τουλάχιστον ο Μπαξεβάνη τα είπε. Τόσο καιρό το φάγαμε στη Μούρι για ένα 6%. Έλεο. Έλεο, Έλεο, Έλεο. Δίκιο έχει. για να κάνω και ένα συγκριτικό, επειδή είναι κοντά. Ναι. Από ό,τι είδα, ίδιο ποσοστό πήρε και το Κουκουέ που τόσο χρόνο στα κανάλια δεν είχε. Να σου πω κάτι. Δεν πάμε και ψευρίζουμε. Mm. Ah. Δεν πάμε κατά λάθος. Έλα να πω και εγώ την εξυπνάδα μου. Α, όχι, πες τη. Ξέρεις τι μου θυμίζει η Ελλάδα. Τι. Ότι είμαστε όλοι σε ένα φορδικό και μας πάνε για εκτέλεση. Και κανείς δεν πηδάει. Μάλιστα. Λοιπόν, είπε ο Σαμαρά τώρα που ήρθε στην Κρήτη για η μάχη τη Κρήτη την επέτειο, τα 73 χρόνια. Ότι στην Κρήτη δεν είχαμε εμφύλιο. Κοίταξε <Κινάξε> να δεις. Yeah. Έτσι, όπω ξέρω του κριτικού που είναι παλικάρια, αντελικανίδε, εμφύλιο δεν ξέρω αν είχατε. Αμφύλιο σίγουρα είχατε. Σουλάρε όλε τι κριτικέ. Λέγε <Κινάξε> Πάρε τυχερέ Έλληνα. Τι Ντουμπάι. Περάσαμε και τον Ντουμπάι. Δεν είναι να έχουμε εκλογέ κάθε εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 550.000 οι θέσει εργασία. Τώρα γίνανε 750. Πόσοι θα δουλέψουν από αυτού. Ε, παιδί, αλλά εγώ θα προτιμήσω το Βενιζέλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυξήσει. Θα ανέβει και ο μισθό. Τα είπε ο Σαμαρά. Είπε τι είπε. 70.000 θέσει α... εργασία. έλεγε, εκεί τσάμπα ήταν σιγά τώρα. Α, να σου πω, Τέτοια παροχολογία ούτω ημίτη που πω, ήταν κι άλλε εποχέ είχε να δώσει. Μαυρογιαλούρο από τους λίγους του Σαμαράδας, από τους λίγους όμως Έχουμε ξαναπεί στη ζωή, μετράει το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στου όσου αβάνταραν το Σαμαρά. Συγχαρητήρια. Τότε λέω όλου, ενώ όλου, όπω λέγει η διαβίμηση. Μισό λεπτάκι. Oh, yeah. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε αυτού. Γιατί νομίζω με oh, yeah. τι μαλλικίε του, καλύτερη αβάντα από το ΣΥΡΙΖΑ στο σαμαρά δεν έκανε άλλο. Καλά, λοιπόν, ναι, βάλε ποτάμια μέσα, πέσανε όλοι. Πέσανε κάτι κουτσούπε, έπεσε κάποιο καλαμούκι. Άμα η πολιτική σου ή ιδεολογία σου κινδυνεύει από ποτάμια. Δεν φταίνε ποτάμια. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Αποστολή. Έλα. Θέλω να μα αλαβήσει για κάτι. Μπα, δεν κάνω τέτοια. Έλα, μουρα. Επειδή δουλεύω σε μια εταιρεία εισαγωγή σα ορούχων. Οπα, κιλοτάδικο, κυρ Ναι, ναι. Κάνε κάτι σε παρακαλώ να σκι. Να χάσει το τρένο. Να στείλω πολλέ ζακιέ το μαξί μου για το παιδί που σχίζει τα μνημόνια. Λέγε! Α, καλψό να σκύζει και ζατιρέ! Καλτόνι. Καλούν και ζατιέ. Έρχει να σκίζει και καλψόν. Έχουμε απ' όλα! Γιατί δεν θα μείνει μυμό σε λίγο άσκητο. <laughs> να σου πω μήπω σκίζει και λίγο τι άρκε του από χθε, λίγο τα μαλλιά του, πού θα τραβάει λίγο. Τι κολότριχε.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 Θέμα εκλογών. Ζήτημα, ζήτημα εκλογών τίθεται εκ των πραγμάτων. Το Πασόκ είχε ζητήσει την διεξαγωγή εκλογών πολύ πριν τις ευρωεκλογέ. Είχε ζητήσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και εθνικών βουλευτικών εκλογών. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική νομιμοποίηση που απαιτείται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 Αυτά τότε, last year, στι προηγούμενε ευρωεκλογέ, ήταν το Πασόκ και ήταν μπροστά τέσσερι μονάδε. Τέσσερις μονάδες. Τώρα, πώ ήρθανε τέσσερι μονάδε, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Όπω έχετε καταλάβει, είναι στην ακριβώ αντίθετη πλευρά ο Ευάγγελο Βενιζέλο για την ακρίβεια, γατζωμένο πάνω σε μια καρέβλε, καρέκλα και για τη μεγαλύτερη ακρίβεια είναι ο ίδιο η καρέκλα. Δεν είναι γατζωμένο, είναι ο ίδιο η καρέκλα, οπότε είναι λογικό να λέει τα ακριβώ αντίθετα, υποτιμώντα και τη δική του νοημοσύνη, αλλά αυτό δεν μα πειράζει, αλλά υποτιμώντα και τη νοημοσύνη. Όλων ημών των υπολείπων που ακούμε και παρακολουθούμε και θέλουμε σε έναν τόπο, πέρα από τι όποιε ιδεολογικέ διαφορέ έχει ο καθένα, στοιχειώδη σοβαρότητα και μια αντικειμενική γνώση των πραγμάτων. Ότι τώρα είναι μεσημέρι, έχει ήλιο, ότι αν χάσει κάποιο, φεύγει και δεν μένει γιατζωμένο. Όλα αυτά τα πολύ απλά που ισχύανε μέχρι κάποια στιγμή, ξαφνικά μετά το μνημόνιο έχουν χαθεί όλα. Όμω ήρθε η ώρα να πληρώσουν και τα συμφέροντα. Για άλλη μια φορά τα συμφέροντα θα χτυπηθούν αλήπητα Δεν το λέμε εμείς, το λέει από τη βραδιά των πανηγυρισμών η νέα μας περιφερειάρχης. Δώσαμε έναν σπουδαίο αγώνα με ήθος, διαφορετικά, κόντρα στις προβλέψεις και στα συμφέροντα. Και ξέρουμε ότι η μάχη που απόψε κερδίθηκε είναι μονάχα η αρχή. Γιατί αύριο ξεκινά ένας πόλεμος με τα συμφέροντα. Γιούλιο! τις ζωές μας, θα τις αλλάξουμε στην περιφέρεια της, θα τις αλλάξουμε σε όλη τη χώρα. Αύριο ενώ Δευτέρα, σήμερα είναι τρίτη, Έχει έχεις εκείνη ξεκινήσει δηλαδή όπως όλοι μαζί με τα όπως ανακοίνωσε, όπως ακούσατε, η Ευβίτα Περόν.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 Το βασικό είναι του άξιου ανθρώπου που στέλνουμε στι Βρυξέλλε. Αυτό, από πού να ρωτιάσει, από τη Σπιράκη, Μα... από, το από τον Ζαγοράκη, από τον Κίρτσο. Πού να βάλω το δάχτυλο για μετώ. Ξεχνά το Μανώλη Κεφαλογιάννη. Το Μανώλη Κεφαλογιάννη, συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Την Ελίζα Βόσεμπεργκ. Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα. Ένα και ένα. Και οι ίδιοι αυτοί οι ψηφοφόροι σήμερα θα δούνε του σοβαρού και έγκυρου δημοσκόπου. Παρασκευή βράδυ, δύο μέρε πριν τι εκλογέ, η Τσίπιο και το Μέκα έβγαλε 1% διαφορά. Τώρα. Στο 1% ήταν... Κοίτα να δεις, ε... και πως το 1% έγινε 4% Είναι αυτή η ε... απρόβλεπτη ψήφος Κανείς ρε συ, κανείς Δεν τρέπεται, είναι εντελώς χαιριάντροπα Αλλά, εντάξει δεν είναι ο σοφός ελληνικός λόγος Παιδί μου, ο άλλος ξεκίνησε από το σπίτι ε... του Και πήγε και σταύρωσε τη Μαρία Σπυράκη και τον Ζαγοράκη εντάξει, και, και τον Κίρτσο. Θεωρητικά, ό,τι και να πρότεινε το Μέγκα θα το βγάζανε. Δηλαδή... Αυτό ναι. Όποιον Ο Σταύρος θα δωράξει Ο και δεν πήγε καλά. Ο Σταύρος θα δωράξει. Ή μήπω δεν τον πρότεινε το Μέγκα, τον επέβαλαν άλλοι. Ρε, ζήτησε να βάλουμε μουσική άνθρωποι γι' αυτό. Ο Φωτοράκη ζήτησε να τραγουδήσουμε την Κυριακή τον Οκλογό. Δεν άκουσε τη φοβερή πολιτική δήλωση του νέου κόμματο. Ναι, καλά έκανε να την τραγούδια, αλλά είδε. Τον, είδες, τον είδες το λιωλιό μου. Άρα και του Βασίλη έχει πει όλα τώρα. Έλα γεια. νωρίτερα. Γεια, γεια. Πώ τα καταφέρνει, πώ τα φτιάχνει, τι του κάνει. Άκουγα τον κύριο Βασίλη, εκεί που σε, σε διαλύοντα, εναισού λεγε, σού Τώρα σε αγαπάει. Εντάξει, το αφήνω λίγο περισσότερο, αλλά τι τους κάνει, μπορεί να μου πει. Έχω τον τρόπο μου, αγόρια κορίτσια. Είτε, ακούω, σε το μεταξύ, πρέπει να είναι από τι τελευταίε φορέ που σε παίρνω τηλέφωνο. Γιατί? Ή, γιατί δεν θα προλαβαίνω. Τώρα που φθάνω σύζυγο στα πράγματα, ε. Τι πε Τώρα λε, άστα. Σε, σε, σε δύο χρόνια τώρα είναι. Όλο ε, η επανάσταση θα είμαστε. 700.000 θέσει εργασία και δεν θα έχω 3-4 δουλειέ εγώ. Πού να προλάβω να σε πάρω τηλέφωνο. <ΣΣ> Έλα, Έλα φίλε. Πώ πήγαμε, Ο Σιριζά σάρωσε. σάρωσε. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Ευθεία. Δηλαδή, οι κουβέντε όλες ότι θα είναι πάνω από πέντε, πάνω από εφτά, εκεί γύρω στο εφτά. Δηλαδή, σάρωσε. Έλε... Τι να σου πω, ,τι θα είναι τι... Έχει ρεύμα, παιδί μου, Έχει ρεύμα. Οι δεν σου αρέσουν, οι τέσσερι μονάδε. Όχι, δεν λέω, δεν λέω. Αλλά η ανατροπή τη επόμενη ημέρα. Δεν μου λε, εδώ στον βγάλαμε τον επιτέλου μα άνθρωπο. Τα Έτσι είναι. Να σου πω στην Δικαρία, τι έγινε, μαζί με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Λάος, όλους αυτούς για να μην βγει ο άλλος. Yeah. Τι έγινε, βγει και ο άλλος, ε, μαλακριά, ρε. Yeah. Αρε, άστα κόρπα σου. Και να σου πω, η Δούρου, πιστεύεις ξεπερνάει σε άλλα ζωνία τη φόφη τη γεννηματά ή όχι. Έλα. σε παίρνω από πάρω. Για πες. Μια εξαγγελία έκανε ο Πρωθυπουργός μας για 750, 770 θέσει εργασία. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις και το πιο άσχημο... Δεν ξέρω αλλά θα το πει ο Σαμαράς δεν μπορεί. Και Ανακαλύπτει με... πολλά τελευταία από θέσει εργασία μέχρι ανέκδοτα. Ναι, ναι, ναι. Λέω όμως το πιο χειρότερο δεν είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι ότι κάποιοι θα το πιστέψουμε. Αυτό είναι το κατάντημα της Ελλάδ Έλα, είμαι συκριμένο. Από μια παρεψήση δηλαδή να χάσουμε ενέργεια δημοκρατία τι εκλογέ. Εμεί διαποστήσει δεν ήταν προεκλογική συγκέντρωση. Εκεί κάναμε κάτι φίλια ένα παρτάκι για τον άκιν που είχε γίνει τριάδο και στα παγκάκια στο σύντασμα. Και τα προεκλογική συγκέντρωση δεν το λέει καμία περίπτωση και μόνο από τον κόσμο. Να δεν ήταν σου νόμιζε ο κόσμο, δεν το, δεν το περάσαμε καλά. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε τέλειο. Όταν εγώ ξεκίνησα από την Αλεξάνδα και έφτασα στο κουκάκι μέσα σε 10 λεπτά μέσα από το σύνταγμα. Προεκλογική συγκέντρωση δεν το λε. Δεν το λε, δεν το Πώ κάνουμε τα περάκη και πέρα πάμε σε ένα Εγώ, ξέρω, με την μου, εκεί πέρα κρασάκι... Και είμαι σίγουρο, έχει σχέση η προεκλογική του Σαμαρά με του αφρού τη επόμενη ημέρα. Οι ίδιοι ήταν, φρίσαν. Αυτοί ε. οι λίγοι. Αφρίσαν ε. και γέμισε το σύνταγμα σαν πουνάδα. Και θα σα αποχαιρετήσω με ένα μήνυμα Κροατή του Γρηγόρη που μόλι ήρθε και λέει: Έχετε καταντήσει ιδέα. Γιατί δεν κάνετε την κομμουνιστική σα εκπομπή σε κανένα άλλο σταθμό και αν δεν μπορείτε φτιάξετε ένα δικό σα, ωραίο αυτό, γιατί από σατηρική που προσφέρατε γέλιο γίνατε πολιτική. Και όλοι σα φταίνε. Θαυμαστικό. Τι μα προτείνετε λοιπόν που έχετε άποψη για όλα, να πυροβολάμε ο ένα τον άλλον. Ναι, αυτό ακριβώ. Το έχει διατυπώσει μέσα σε τέσσερι σειρέ. Αυτή είναι απλή πρότασή μα και λυτρωτική. Κάπου εδώ και έτσι ενωτικά φτάσαμε στο τέλο. Σε ακολουθεί μαγκαζίνο. Εκτάκτο σήμερα μόνο με την Κατέρινα Κρυβοπούλου, λείπει ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια που συνεχίζει ο Μπαλούρδο στο θρήνο του. Γεια σα αποστόλι Εγώ Θα μου δώσει ένα αποτελέσμα των εκλογών Δεν τα δει. Όχι Νίκη Νίκη ολονών. Ποιος νίκησε Θέλω να ποιος έχασε Ε μάλλον Ο Κουβέλης και ο Καμένος Εντάξει Αυτό το ότι ο Καμένος το ξεφούσκωνε Δεν του το είχα Δεν του το είχα Και ξέρεις που έριξε πάλι την Ήτα, ε; Πού την έριξε ε, Στο ψέκασμα Που αλλού Εκεί την έριξε Και ο Κουβέλης πόλη.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 Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι Ο Αποστόλη. Εσύ είσαι Ευρα Έλα μαρή! Δεν το πιστεύω, ρε Αποστόλη, μιλάω μαζί σου! Σιγά, καλέ! Εγώ δεν το πιστεύω πω ο Σαββάρα πήρε πάνω από 20%! Α. Με τι θα συγκλονιστούμε περισσότερο με το δικό σου ή το δικό μου! Δεν το πιστεύω, ρε Αποστόλη! Πε μου, πώ εξηγείται αυτό! Που πήρε σε εμά πάνω από 20%! Αυτό πώ μου το εξηγεί, μπορεί να το πει. Ναι, καλέ, πώ να μου το, ναι, να το εξηγήσω. Καθώς... Εξηγείται! Λιχά... Όταν ο γίνει πρώτη κυριακή, όταν ο Γκλέτσος γίνει πρώτη Κυριακή, εύκολα εξηγείται. Όταν ο πάει στο δεύτερο Σ να πάρει και ο Σαμαρά πάνω από 20%. Και μαζί με την Ελιά, με το 8 της τη Ελιά και τα 20%, -20 του Σαμαρά, να πάνε και 30%. Μπορεί, ναι. Αυτό ένα πράγμα εξηγεί. Ναι. Βέβαια είναι και άλλο ένα 70% ναι. που ούτε να του τον δει. Αλλά τέλο πάντων. Αυτό ένα πράγμα εξηγεί. Ότι ο Έλληνα έχει μνήμη χρυσόψαρο. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Έλα. Είμαι ερωτευμένη. Με τα μάτια μου. Μάτια με μου. Με τον παλούρδο ρε, θα τον Με τον παλούρδο. Ναι. Θα τον βρει στα όνειρά σου.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 Μόλι δώσει ιδέα από την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια είναι στο Επιτροπή. Και λέω να τη πω τσολιά και να ξέρει. καλό κορμάκι, να το βάζω μέσα στο παραβάν και. Αυτέ τι να τι αφήσει, έτσι. Δεν πηγαίνει με ξένες πλάτε. Όχι βέβαια. Σαν τον Άλλο που έγραψε ότι αν μου το τηλέφωνό τη θα την να πάει εκλογικά κέντρα. αυτά. Το μόνο you <sweak> Λέει, τον αποστολη θα ήθελα. Αποστώ να σου πω, θα απαντήσω στον προηγούμενο που βγήκε είπε για το ΣΥΡΙΖΑ και για το Κουκουρέσ. Να μην ξεμιαστούμε τώρα για Αρισταρίη. Εγώ πάω στην Ικαρία να ψηφίσω. Στην Ικατέ τι θα ψηφίσει στην Καρία. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ψηφίσω από αντιμωνιακό. Έχει δώσει εντολή ο υποψήφιο Δήμαρχο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και αν το έχει ανεβάσει και στο ίντερνετ, ότι θα ψηφίσουμε αντιμονιακά. Άρα αντιμυνομιακά, ψηφίζω με τον Γοποριστή δήμαρχο. Και το ίδιο θα κάνουμε και στην Πάτρα, το ίδιο θα γίνει και στην ε, Πετρούπολη. Α γίνει λοιπόν και στα υπόλοιπα μην... Ωραίο η είσαι. Να σε χαίρω τη Σιριτζέη.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 Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο. Να, το μήνυμά σας το έλαβα. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμα που στείλατε είναι ξεκάθαρο. Να πες, μα πάμε στα διάλα, εσυχάσουμε. Πες, πάπη, διάλεση, Αμή, Να πες, μα πάμε στα διάλα, εσύ χάσουμε. Αμήν, άμα το Να πες, μα πάμε στα διάλα, εσύ Στα τσακίδια.